Κάποιοι στίχοι σχετικά με την Πρωτομαγιά <Σν> Σήμερα 1η του Μάη Η κυβέρνησή μας που το πάει Αυξήσεις με το σαγονόμετρο. Το αγωνιστικό σανεβάσουμε θερμόμετρο <Σν> <perché> Οιμέ, αντικειμένοι μου συνταξιούχοι Μα το κεφάλαιο έλια που έχει, το χαβά του συνεχίζουνε, τις συντάξεις σεζουμίζουνε, η ακρίβεια από τη μία για την τρίτη ηλικία παροχή καμία. <συσίλια> να καταργηθεί η προσωπική διαφορά, τη φωνή μας να συμψώσουμε γερά, να καταλάβουν πως δεν πάει άλλο, η μεσαία τάξη εν δεν το βλέπουν, ο κόσμος πεθαίνει και η Ελλάδα τα λύση Δεν πάει άλλο, η μεσαία τάξη, εν εξάλλου, ωραίος, ωραίο με ομοιοκαταληξία, ωραίο ποίημα, είναι από την Πρωτομαγιά. Πέντε μέρε πριν, έξι μέρε πριν, εκδήλωση στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, και στη, απέναντι από τη Λέσβο, στη Μυτιλίνη έγινε αυτή η εκδήλωση. Και είναι ένα εδώ, μάλλον συνταξίουχο, αν μπορούμε να καταλάβουμε λίγο από τη φωνή. Μπορεί να κάνουμε και λάθο, δεν έχει σημασία. Και έγραψε ένα ποίημα, και άρχισε να το λέει εκεί στην εκδήλωση. Ακούσαμε το πρώτο μέρος και πρέπει να ολοκληρώσουμε την ακρόαση. Τα πάντα έχουν ξεπουλήσει. Για μας δεν υπάρχει αλληλίσθη. Παρεύθεως να σας καταγγείλουμε. Άλλη ευκαιρία δεν σας δίνουμε. Όσο ζούμε δεν το βάζουμε κάτω. Η πολιτική σας έπιασε πάτο. Στα 200 ευρώ, 50 ευρώ, βάλτε τα εκεί που ξέρετε. Άντε, αγαμηθείτε. Εκεί και χαίρετε. Και Ande, Presunta aprende agora a desputar EBT. Είναι ο συγκεκριμένος κύριος ο οποίος φαντάζομαι θα είχε την κεντρική ομιλία στη συγκεκριμένη εκδήλωση Το διατύπωσε με αυτόν τον τρόπο, μιλάει για το συγκρότημα, τους αγαμουστήτες Αυτό εκεί αναφέρεται, αυτό και ποιοτικός μας νους που δεν είναι τόσο κακός, όσο κακοπροαίρετος, όσο των υπολείπων Και έτσι λοιπόν... Με αυτόν τον τρόπο αυτόν τον τρόπο επέλεξε για να απευθυνθεί προ την κυβέρνηση και να περιγράψει όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μα με τη μεσαία τάξη, με του συνταξιούχου, με τα επιδόματα, με την ακρίβεια, με τη ζωή γενικότερα, με το κεφάλαιο. Γιατί χρησιμοποίησε και το κεφάλαιο. Τα έβαλε μέσα όλα, έδωσε και την ευχή. Και πάμε παραπέρα. Ποιο είναι το παραπέρα. Παραπέρα είναι ο Μάκη Βορύδη, ο οποίο εμφανίστηκε σήμερα το πρωί και είπε: ε, Το έχουν πάει σε άλλο level. Ο Βορύδης, εδώ και καιρό, είπε ο Βορύδης, θα τον αποδώσω ελεύθερα, ε, ότι και να δώσουμε, να ρωτήσουμε τους Έλληνες αν θέλουν να τους δώσουμε κι άλλα, ότι έχουν δώσει πολλά, ότι αν θέλουν να τους δώσουμε κι άλλα, απαλλαγές, με επιδόματα, δεν ξέρω εγώ αυξήσεις, οι Έλληνες θα πουν όχι, δεν θέλουμε άλλα, γιατί μπορεί με όλα αυτά τα άλλα που θα μας δώσετε να ξαναέχουμε ελλείμματα και να ξανακυλήσουμε. Αν του πει, θέλει καλά, θέλω κι άλλα. Αν του πεις όμως θέλει κι άλλα και να αρχίσω να φτιάχνω ελλείμματα και να υπονομεύσω την πορεία της οικονομίας. εκεί είναι το ενδιαφέρον ερώτημα ε. και εκεί νομίζω ότι είναι με την κυβέρνηση. <σομίου> εκεί είναι το ενδιαφέρον ερώτημα και, και εκεί νομίζω ότι είναι με την κυβέρνηση. Άντε, αγαμηθείτε! <σομίου> Αν του πεις ε, ναι, καλά. Α, καλά. Το πει θέλει καλά. θέλω και άλλα. Αν του πεις όμως ε, θέλεις και και να αρχίσω να φτιάχνω ελλείμματα και να υπονομεύσω την πορεία της οικονομίας. Εκεί είναι το ενδιαφέρον ερώτημα ναι. και εκεί νομίζω ότι είναι με την κυβέρνηση. Τι μας σχέζετε τα λάρα. Αυτά είναι τα προσεχώς. Έτσι λοιπόν ο Μαξ Βορύδης λέει ότι ναι, αν ρωτηθούμε όλοι θα πούμε να θέλουμε και άλλα πάντα θέλουμε, αλλά είναι ανθρώπινο, δεν φτάνουν έτσι και αλλιώ σε αυτό το δόμο ποτέ δεν φ υπάρχουν τα άλλα ώστε να μοιραστούν αλλά όμως αν όλοι, αυτή, η ερώτηση, αυτή η ερώτηση συνδεθεί με την πορεία προς τα ελίματα θα πούμε όλοι όχι, εγώ το πάω και παραπέρα ήδη να πάρουν από αυτά που έχουν δώσει να μαζέψουν αρκετά, για να μην υπάρχει πιθανότητα να οδηγηθούμε πάλι πίσω και έρθει ο Τόμσεν και έχουμε τα μνημόνια και έχουμε και έχουμε όλα αυτά που είχαμε. Δεν μπορούμε να τα ξαναπεράσουμε, να αρχίζουν να μαζεύουν, να κόψουνε μισθούς, να κόψουν συντάξει προληπτικά, όχι κατασταλτικά που το κάνανε το 10. Πριν, από πριν, πέντε χρόνια πριν, προβλέπετε μνημόνιο, κόβουμε από τώρα για να μην έρθει ποτέ το... Μνημόνιο. Και αν δεν πιάσει και αυτό, κόβουμε και ανθρώπου στη μέση. Να τελειώνουμε στη μέση, την άκρη που θέλουμε. Το κεφάλι μα κοπεί έτσι κι αλλιώ. Να τελειώνουμε με όλα αυτά για να μην έχουμε ξανά ποτέ ελλείμματα. Το ενδεχόμενο να κοπούν από αλλού που ποτέ δεν κόπηκαν, για να μην έχουμε ελλείμματα, ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό και του βορίδι και των υπολείπων που του ψηφίζουν ή και του ελληνικού λαού, ενό μεγάλου κομματιού, γιατί ακόμη και στα χρόνια του Μνημονίου, είδα δαπάνε προ τον Άτο. Δεν κόπηκαν. Θα μπορούσαμε για 5-10 χρόνια να πούμε για να μην φύγουν τα παιδιά μα στο εξωτερικό, για να μην κόψουμε τα δώρα, να μην κόψουμε του συνταξιούχους, τι συντάξει, το ΕΚΑΣ, να κόψουμε λίγο από αυτά τα δισεκατομμύρια που δίνουμε για την άμυνα ή για τον ΝΑΤΟ. Όχι τίποτα. Ούτε εκεί ήμασταν κύριοι και κόψαμε εδώ του ανθρώπου και τι ζωέ και τι αξιοπρέπειε. Και καμαρώνουν όλοι αυτοί τώρα και παίζουν και με τον πόνο και λένε ότι κι άλλο να στα δώσουμε. Να συνδέσουμε με έλλειμμα, θα πείτε όχι. Οπότε. Αυτοί ξέρουν καλύτερα. Αυτό στο τέλο που μπέρδεψε τον Νταλάρα με τον Πάριο είναι αυτό που έχει μπει με στο ταξί για να πάει παραπέρα, που είναι λίγο μεθυσμένο. Είναι η ιδέα του Κυρανάκη, η καινούργια ιδέα, χτε το πρωί έπεσε στο δημόσιο διάλογο. Οι ταξιτζίδε το βράδυ τη Παρασκευής, του Σαββάτου και τη Κυριακή να μεταφέρουν με την επιδότηση του κράτου. Γιατί το κράτο έχει και δίνει, μην έχουμε λίμματα όμω. Να μεταφέρει του μεθυσμένου για να μην οδηγούνε και έχουμε. Αλλά. Ένα μεγάλο θέμα που είναι η οδική ασφάλεια απαιτεί μια σειρά από μέτρα. Ένα από αυτά τα οποία σκεφτόμαστε και τα οποία θέλω να προτείνω στου οδηγούς ταξί να έρθουν με, με τη δική του τεκμηριωμένη πρόταση είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Βράδυ. Πολλοί κόσμος βγαίνει και πίνει Να βρούμε έναν τρόπο να δούμε και τα δημοσιονομικά περιθώρια. Το ταξί να είναι πολύ πιο φθηνό Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. ώστε νέα παιδιά, και όχι μόνο νέα παιδιά, γενικότερα. Συμπολίτε μας οι οποίοι θέλουν να βγουν να είναι με την παρέαση να διασκεδάσουν αντί να παίρνουν το αυτοκίνητό τους, να παίρνουν το ταξί χωρίς να χάνουν έσοδο η οδηγή ταξί και να καλύπτουν το έσοδο το Μαι. κράτος. Δεν πάει άλλο. Το αρυστημένο κυριολεκτικά μυαλό του κυρίου Κυρανάκη, θέλω να προχωρήσει τις πολιεθνικές, θέλει να μας εκθέσει στην κοινωνία για να παίρνουμε λέει μεθυσμένους, για να τους πηγαίνουμε λέει φτηνότερα και πιθανόν με ένα πας. Αυτό είναι ο πρόεδρο των ταξιτζίδων. Επειδή ο στρατό Διονυσίου είπε πήγαινε με όπου, όπου θέλει ταξιτζί, ο θυμίο Λιμπερόπουλο, ο οποίο και αυτό μιλάει για τι πολυεθνικέ. Αφήστε κάτω τι πολυεθνικέ. Ένα πράγμα έχουμε πολύτιμο σε αυτόν τον τόπο. Βγαίνει ο Μητσοτάκη, τα βάζει με τι πολυεθνικέ. Βγαίνει ο Λιμπερόπουλο, εδώ για να πει για του μεθυσμένου, μιλάει για τι πολυεθνικέ. Βγαίνει ο Ανδρουλάκη, θέλει να τα βάλει με τι πολυεθνικέ. Για όλα αυτά είναι οι πολυεθνικέ. Ε, κάπου έλεο. Κάτι λειτουργεί σε αυτόν τον τόπο και σε αυτό τον πλανήτη είναι οι πολυεθνικέ, ξέρουν τι κάνουν. Μην τι μπλέκουμε, να ασχοληθούμε με τα δικά μα. Γιατί θα έχουμε λύματα μετά και θα σα ρωτάνε και θα λέτε Όχι, δεν θέλουμε αυξήσει και θα μπλέξουμε όπω είχαμε μπλέξει και στο παρελθόν. Ο θυμίο Λιμπερόπουλο λοιπόν λέει Όχι. Ε, μπορεί να γίνει καμιά μια απεργία των ταρυφών. Βλέπω εδώ με τα ταξί. Και συνεχίζει τη σκέψη του. Δεν θέλει καθόλου του μεθυσμένου μέσα στο ταξί. Κύριε Γερανάκη, εγώ στο αυτοκίνητό μου και ω κάθε συνάδελφος να μπαίνει, να ξερνάει ο άνθρωπο που χρειάζεται 200.000 ευρώ μέσα στο κέντρο για να του δώσει εσύ 5 ευρώ για να κάνει το λαϊκιστή επιδότηση, δεν περνάει σε μας, δεν μπορεί να μας κοροϊδέψει. Κάτσε κάτω να συζητήσουμε και αν θέλεις επειδή με φοβάσαι και λε ο Λιμπερόπουλο απείλησε, τι να απειλήσω. Να απειλήσω εσένα προσωπικά, όχι. Απειλώ αυτή την πολιτική που θέλει να διαλύσει τον κλάδο. Δεν θέλει μεθυσμένους Δεν θέλει λέει, όπως το είπε το διατύπωση Να με στο ταξί Θα θυμηθούμε μια παλιά καλή στιγμή Του Χάρη Κλίν Το είχε ζωγραφήσει, Περιγράψει, φωτογραφίσει όλα αυτά που Φαντάστηκε ο κυρανάκης Δεκαετίες πριν Ταξί Δεν ταξί <Ρε> Δεν μου λένε παλικάρι ελεύθερος Όχι κύριε, παντρεμένος Μπα, αστιάκια Διαθέτουμε και σύμπωμο Χωρά Περάστε κύριε Εντάξει, θα περάσουμε κύριε Σουμωρίσα Τι θα κάνουμε Θα περάσουμε αφού το λέτε εσείς Πού πάμε κύριε Μπα και ανάκριση Όπι θέλουμε πάμε Πληρώνουμε και πάμε γενικώς Μήπως σκροστάμε τίποτα και δεν το ξέρουμε Εντάξει κύριε, εντάξει Τι μου λένετε Φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε. Εντάξει κύριε, εντάξει. Μες. Τώρα πια είναι να μη χέσει. Με, να μη Στο σιρτάρι και στο κομμωδίνιο και στη βανοκασέλα και δεν μας χέζεται τα λάρα. Με συγχωρεί Παλικάρι, μόνο το θάρρος δηλαδή. Μπορώ να αφήσω στο πίσω κάθισμα μια πίτσα και οχτώ μοίρες. Ασφαλώς κύριε, μπορείτε. Να είσαι καλά παλικά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε. Συγγνώμη. Ε. Χάρη κλείνει από τα παλιά χαρακτηριστικό όλο αυτό, και έτσι βγήκε και η φράση με τον Ταλάρα, ενώ ο Πάριος με τα συρτάρια τη ντιβανοκασέλες Και όλα τα υπόλοιπα. Πολύ καλός Πολύ ωραία στιγμή. Καλό παιγμένο και Πάμε σε έναν άλλο σατήρικό καλλιτέχνη. Φεύγουμε από το Χαρικλίν. Που δεν έχει να δώσει πια κάτι άλλο. Τι έδωσε έδωσε. εκεί ήταν και καλό. Είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ο βουλευτής της Νίκης. Που δεν είναι πια της Νίκης. Σατήρικος καλλιτέχνης είναι και αυτός. Πήγε και έκανε ένα installation στην Εθνική Πινακοθήκη πριν λίγο καιρό, μόλις Ανέβηκαν οι, τα έργα τέχνης ξανά, αποκαταστάθηκε η ζημιά Ο Νίκος Παπαδόπουλος λοιπόν, βουλευτής του Κοινοβουλίου και του κόμματο Νίκη μέχρι χθε, Τον διέγραψε ο πρόεδρος, δεν ανήκει πια εκεί, είναι ένας ακόμη ανεξάρτητος Ο Νατσιός τον έστειλε παραπέρα και το ερώτημα είναι αν ο κύριος Παπαδόπουλος τώρα θα δώσει την έδρα. Να κάνετε νίκη. κάτι δικό σα, να εκφράσετε αυτό που λέτε αν... ότι δεν εκφράζει η νίκη, δε πίση, γιατί δεν εκφράζει τι άκρε και κανένα. Χθε το βράδυ με πήρε ένα φίλο μου και μου λέει: Βγήκε ο Νατζιό, μαζί ήταν πρόεδρο τη Βουλή. Τώρα θα πάω στη Βουλή να μάθω. Την Επίτε, έδρα ούτε, θα την έθεσε τον εαυτό μου αμέσω στα πατριωτικά κανάλια σε δημοψήφισμα. Να, αν θέλω να δώσω την έδρα στην πάρουν. Τι ανάγκη, τη δουλειά μου και δεν θα την δοθεί. Θα την δίνατε δηλαδή την έδρα. Θα τη την έδρα όπως διαπιστώνει εδώ η συνάδελφος, είναι ο Νίκο Παπαδόπουλος, στο Μέγκα νομίζω ναι, και είπε ότι θα έδινε την έδρα. Όμως ενώ κυλούσε ο χρόνος μας είπε ότι τελικά μάλλον δεν θα δώσει την έδρα και όχι ότι το αποφάσισε μόνος του, ούτε απευθύνθηκε στο Θεό με προσευχή γιατί ο Θεός ακούει όπως όλοι ξέρουμε αλλά επειδή ρώτησε τους αρμόδιους. Αλλά με πήραν χθες η κυρία Μπέτη Γιάννα που έχει ένα πολύ μεγάλο κανάλι στο YouTube ε, ο κύριος Λάμπρος Πάσκος το «E Last Time που είναι αρκετές ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες και άνθρωποι. Πάνω από 90% μου λέει Παπαδόπουλε μην παραδώσετε την έδρα. <συμπή> Αισθάνομαι την ανάγκη να αναφωνήσω. Ζήτω η Ελλάδα μα! Ζήτω η Ορθοδοξία μα! Ζήτω η ελληνική Ορθόδοξη οικογένεια! Κάνα ώρα, σκόβου, στέλνει, πέγα βίβλια. Θα τα ώρα, πέγα βίβλια. Νόμι μόρ! Πάνω από 90% μου λέει και είπα Παπαδόπουλα, μην παραδώσετε την έδρα. Τι θα πει πάνω από 90%? Ρώτησε δύο. Και του ανέφερε με ονόματα. Και του είπανε πάνω από 90% τι, ότι αυτοί ρώτησαν αλλού ή το 90% μεταξύ των δύο πώ μοιράζεται, κόβουμε τον έναν την σύνταξη να τον κόψουμε εν πάση περιπτώσει είναι ισχυρό το ποσοστό 90% δεν ξέρω που οφείλεται και πώ μαζεύεται αυτό το 90% δεν θα παραδώσει την έδρα γιατί του το είπαν οι, οι δήμονες οι αρμόδιοι ο Νίκος Παπαδόπουλος σήμερα το πρωί στη συνέντευξη που έδωσε στο ωμέγα, έκανε και μια αναδρομή των σχέσεων του με τον Ατσιό Ο Νατσίο όμω, γιατί σα διέγραψε τώρα, Γιατί σε... δεν μπορείτε ρωκήστε... να το περάσετε ούτε στο κομμάτι σα αυτό. Δεν θέλω να τον οικολογήσω, γιατί βλέπω ότι ο Καημένο. <Τι>... με συγχωρείτε, ο Καημένο, βλέπω ότι δεν. Μπορεί να πάρει αυτό απόφαση. Πόσο έχετε να το μιλήσετε. Παρασκευή. Εδώ και δύο μήνε του πάει πάρα πρόδεια να μιλήσουμε μαζί, α πούμε, ή μέχρι από το, εγώ από τα πρώτα στελέχη. Τότε λόγω των εμβολιων κτλ. Είχα φύγει από τη δουλειά μου και έτρεκα πίσω από το νατσιό γιατί έλεγα ο δάσκαλο του Γιάννη Τρομάρα μου, και πήγα ένα να φυπνήσουμε τον κόσμο για μια καλύτερη πατρίδα. Γιατί εγώ έζησα αυτό ε, που ζηθεί τώρα. Πώ. Τι πως, δεν έχει πως, φορτικός που έλεγε εκεί παλιά διαφήμιση Δηλαδή είδε τον Ατσιό και τον θεώρησε δάσκαλο του γένους Τρομάρα του δυο φορές, το κατάλαβε Αλλά βλέπεις τον Ατσιό και λες αυτός είναι ένας δάσκαλος του γένους Ψάχνουμε δάσκαλο του γένους σε αυτή τη φάση Είχαμε κάποτε, τους είχαμε ανάγκη Τώρα έτσι όπω είναι η Ελλάδα Το γένος μας θέλει δάσκαλο, κι αν θέλει Αυτός είναι ο Ατσιός και τον είδε παπαδόπουλο. Δάσκαλο του Γένους και να τα αποτελέσματα ο δάσκαλο του Γένους, τον έστειλε Γένους χτες και τον έχει αφήσει ανεξάρτητο και καλύτερα κιόλας να μην έχει υποχρεώσει. και αν πλήρωνε κάτι και στο κόμμα πάει κι αυτό. Οπότε τώρα μένει όλος ο μισθός στον ανεξάρτητο πια βουλευτή όμως μπορεί να τα φέρει έτσι η μοίρα και οι προσευχέ. Να εισακουστούν γιατί ακούει και να κάνει τον ίδιο τον Παπαδόπουλο αρχηγό κόμματο. Μήπω έτοιμο ήταν να αφισβητήσει τον Νατσουέριο κομματική. Ποιο θέλει τον Νατσουέριο. Εσείς το... θέλατε το κόμμα, θέλατε να γίνετε πρόεδρο. Εμένα πάρα πολλέ φορέ κατηγορήθηκα γι' αυτό. Ουδέποτε. Τί, και να με πει ο Νατσουέριο, θέλω να ατσιώσω, γίνει πρόεδρο. Εγώ πήγα, αν γίνω πρόεδρο εκεί, οι μισοί πρέπει να εκπαραθυρωθούν με το καλημέρα σα. Όχι εξ... μισή, περισσότεροι. <Καιο> η ορθοδοξία μας, ζήτω η ελληνική ορθόδοξη οικογένεια <Τα> να πέγα بίπλια, μήνου, όλα, πέγα بίπλια, Αυτή τώρα αναλάζουν γιατί είναι θεσμική, άσως θα πάνε με τους θεσμικού. εγώ θεσμικός mm. τι, το τρόπος δεν γίνουμε εγώ την Παναγία να τη δώσω δαιμόνιο που καπνίζει θα το ρίξω κύριε Χασαμπούλε δεν... <Κουλαι> Έχουν ξαναμπεί τα έργα ε, στην πινακοθήκη είναι ανερτημένα Μπορεί να, αν θέλει, το λέμε εμεί ότι δείχνει εκεί την Παναγία που καπνίζει. μήπω του ξανάρθει και έτσι φτιάξει κόμμα γίνει και πρωθυπουργός. Δεν θέλει πολύ ελληνικό λαό, λαός, τέτοια να βλέπει. Σόου εδώ, σόου εκεί, εντός Βουλής, εκτός Βουλής, εντός Πινακοθήκης, εκτός Πινακοθήκης. Θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος για να τον εκπροσωπήσει σε όλα τα θέματα και θα του δώσει ένα 13 για αρχή και 35, 36, 40... Όταν χρειαστεί, αμέσω μετά. Κρατάμε αυτό που είπε ο κύριο Παπαδόπουλο εδώ, ότι αν ήταν πρόεδρος κόμματο, θα του είχε διώξει όλου. Όμω δεν πρέπει να συμβεί αυτό, όχι να γίνει πρόεδρο, αλλά να μην του διώξει όλου, γιατί υπάρχουν κάποια στελέχη μέσα στο συγκεκριμένο κόμμα, στο κόμμα της Νίκη, που είναι αξιόλογα. Κύριε Καράτσο, έναν σύντομο χαιρετισμό. Αν πιστεύει στα θαύματα, γίνονται θαύματα. Την άλλη Κυριακή θα βιώσουμε ακόμα ένα θαύμα. Όπου ο Θεό βούλεται, νικάτε φύσους τάξης. Αυτό που ζούμε σήμερα. Εδώ escola bíblica dominical. Deus Sua vontade στο καύχημα. Σιγαρέπη τα ίχνη, Αρσενίου η χαρισμάτων την πλήθη παρακλήτου. Είναι η Μαρία Εσνεπίδου, η ανυψιά του Αγίου Παησίου, που διεκδίκησε την ψήφο των πολιτών στα Ιωάννη, να υποψήφια με την νίκη. Μα συγκέντρωσε μικρά παιδιά και μα έβασε να προσευχηθούμε κάτω από το υπονοστάσιο. Εκεί μα έλεγε. Μπορατήσετε στην παραγία όπω και θα σα δώσει και λογού. Παίσιο θα έλεγε αυτά, ο Άγιος Παίσιο. Εδώ είναι η ανηψιά του Πασίου, η οποία επίση είναι στο του τη κόμματο Νίκη. Θέλω να πω ότι έχει λέξει το κόμμα νίκη. Δεν είναι να του πετάξουμε όλου εκτό. Είναι ο νατσι που είναι δάσκαλος του Γένου. Πρώτον. Είναι ο παπαδόπουλο ακτιβιστή, χριστιανό πιστεύει στην ορθοδοξία, στην Ελλάδα, στην πατρίδα, στη θρησκεία και στην οικογένεια. Δεν είναι ο μόνο έχει να δημοκρατία του μισού και είναι ο Καρατζομπάνης που βλέπει θαύματα και σπάει και φωνή του όταν τα περιγράφει και είναι και η ανιψιά του Παϊσίου η οποία επίσης είναι στο συγκεκριμένο κόμμα έχει ψωμί θέλω να πω υπόθεση και ο Νατσιός να φύγει μπορεί μετά να γίνει μια εκλογική διαδικασία να ψηφίσει και ο κόσμος γιατί μόνο για τον Τζίπρα, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Ανδρουλάκη να ψηφίσουμε για το Φάμελο Να ψηφίσουν τον μολάκι. Να ψηφίσουμε και για την Ανιψιά Παϊσίου. Δηλαδή, στο ψηφοδέλτιο Ανιψιά Παϊσίου, Καρατζομπάνης Παπαδόπουλος, Δάσκαλο του Γένου, να δείτε ποιο θα βγει πρώτος Η Ανιψιά Παϊσίου θα βγει, γιατί και το που το σπρώχνει όλο το θέμα έτσι και αλλιώ οπότε ε, να το δούμε λίγο με το κόμμα Νίκ επειδή ακούγονται διάφορα ότι μπορεί να απορροφηθεί από άλλο μεγάλο κόμμα να καταργηθεί, να ενταχθούν οι βουλευτές κάπου αλλού να διαλυθεί δεν είναι σωστό αυτό, πρέπει να υπάρχει στην πολιτική ζωή του τόπου τόσοι και τόσοι υπάρχουν γιατί όχι και το συγκεκριμένο ε, ο Σπύρος λέει εδώ καλησπέρα θέλω να δώσω φιλιά πολλά και χρόνια πολλά στον κουνούμαλο πατέρα μου Κωνσταντίνο που σήμερα έχει γενέθλια γιατί ο Θεός ακούει. Σπύρος, πολύ χρονός, λοιπόν ο μπαμπάς και σε έναν και σε Σπύρο να χαίρεσε τον μπαμπά που είναι κουνούμαλο και έχει γενέθλια, γενέθλια ναι Ε, να συνεχίσουμε με τον κύριο Χρυσοχοίδη, υπουργό, βγήκε και αυτό μετά του Χριστιανού. Βγήκε και ο Χρυσοχοίδη σήμερα το πρωί. Ε, στην Πολυτεχνιούπολη, χθε έγιναν κάτι. Ντράβαλα, για άλλη μια φορά. Και υπάρχει ένα βίντεο που καμιά δεκαετία χτυπάνε έναν. Είναι πεσμένοι φοιτητέ. Μάλλον φοιτητέ, δεν ξέρουμε τι είναι, που κούλες φοράνε έτσι κι αλλιώ. Εξωτερικοί είναι, εξωτερικοί συνεργάτε. Εξωτερικοί συνεργάτε τη αστυνομία, εξωτερικοί των πανεπιστημίων. Κανεί δεν ξέρει. Είναι φοιτητέ, μπορεί και να είναι φοιτητέ, όλα μαζί παίζουν. Με περιπτώσει είναι καμιά δεκαριά με καδρόνια και χτυπάνε έναν πεσμένο κάτω. Αυτό το βίντεο προβάλλεται την ώρα που ο Χρυσοκοίτη είναι στο στούντιο του Sky σήμερα το πρωί. Ξέρετε, πίσω σα παίζει ένα βίντεο αυτή τη στιγμή που είναι από την Πανεπιστημίου που ε, τα, Κάτι έχουν τσακωθεί μεταξύ του, δεν ξέρω τώρα τι παρατάξει είναι αυτέ. Και είναι από πάνω δέκα σε έναν άνθρωπο και το βαράν είναι μεταλωστάριγιο. Αυτό όμω, μισό λεπτό λίγο. Ναι. Κοιτάξτε, δηλαδή και ο άλλο άνθρωπο εί... έχει κάνει να μην πω τι το παξιμάδι να στείλει το παιδί του να ναι. κάνει με μαθήματα, να το στείλει στο πανεπιστήμιο και το παιδί αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και ακριβώ έξω από το πανεπιστήμιο, έτσι. Ναι, αλλά δεν έγινε έξω. Θέλω έξω. να πω, ναι, μπο θα μπορούσε να γίνει και έξω από το πανεπιστήμιο, έτσι. Πολύ σωστή απάντηση του Υπουργού Προστασία του Πολίτη. Έγινε εκεί, το βλέπουμε, ναι, θα μπορούσε να γίνει και έξω. Τι θέλετε τώρα, να συζητάμε. Πολύ σωστά το έχει θέσει το θέμα, βλέπει ο Υπουργός ξύλο, να πέφτουν 10 πάνω σε έναν. Και η απάντησή του είναι, έγινε εκεί, θα μπορούσε να γίνει και εκεί. Τι να κάνουμε το να κυνηγάμε και το μέσα και το έξω. Ωραίος, το έθεσε το θέμα στη σωστή του βάση. Του έσβησε του δημοσιογράφου, δεν είχα τι να πούνε. Γίνεται εκεί που του αφήνει άφωνου. Συνεχίζει, πα στο επόμενο θέμα. Ποιο είναι το επόμενο θέμα. Δεν έχει να κάνει με το Χρυσοκοίδη. Μάλλον έχει να κάνει γιατί είναι όλοι αυτοί πασόκοι. Έχει να κάνει με το Βενιζέλο, με τη Διαμαντοπούλου, Διαμαντοπούλου και την ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ζωή δεν είναι πασόκ. Είναι βέβαια, αλλά χωρί να το γνωρίζει. Η ζωή είναι τα πάντα. Έτσι κι αλλιώ και θα κάνει τα πάντα με να αντλήσει ψήφου. Αν το σowe και το κείμενο. Τη επιθεώρηση το επιβάλλει, θα το παίξει και πασόκα άμα χρειαστεί, μέσα στη Βουλή, έξω από τη Βουλή, πάνω στα κάγκελα, κάτω από τα κάγκελα τη ΣΕΡΤ. Γιατί τα λέω όλα αυτά, Γιατί η Άννα Διαμαντοπούλου θυμήθηκε μια δήλωση τη ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είπε ότι θα πάμε με πολλού, αλλά όχι με Βενιζέλου. Αυτό πολύ την πείραξε, την Άννα Διαμαντοπούλου, και βγήκε να μιλήσει για τον Βενιζέλο μέσω τη ζωή Κωνσταντοπούλου ή βγήκε να μιλήσει για τη ζωή Κωνσταντοπούλου μέσω του Βενιζέλου. Άκουσα κάτι που είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου και δεν σχολιάστηκε. Είπε ότι εμεί θέλουμε να κυβερνήσουμε γιατί ετοιμάζεται για πρωθυπουργό και δεν θέλουμε Βενιζέλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν θέλει Βενιζέλου. Όταν ο κύριο Βενιζέλος έδινε τα πάντα ω ως άνθρωπο, ω ως, πολιτικό τέλεχο, ο κύριο Βενιζέλος πάλευε με κόστο την προσωπική του υγεία για να μείνει η χώρα στο ευρώ. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν πάνω στα κάγκελα τη ΕΡΤ με τη Ραχίλ Μακρύ και φωνάζανε βοήθεια. Δηλαδή παίζανε θέατρο. Φώναζε βοήθεια κυρία Διαμαντοπούλου. Φώναζε βοήθεια. Έμπαινε αλλού ο τόνο να μάθει να τα λέει σωστά. Εδώ λοιπόν η Άννα Διαμαντοπούλου υπερασπίζεται Βενιζέλο και λέει ότι με κόστο τη προσωπική του υγεία. Ε, έρπη, έβγαλε κι αυτό. Γιατί όλοι κάτι παθαίνουν για να μα σώσουν. Δεν μα έχει σώσει κανεί. Ο Βενιζέλο δεν ήταν αυτό που είχε βάλει το ετιδέ, όπω το λέγαμε στην αρχή, και θα ήταν για σύντομο κάνα χρόνο, που μετά έγινε ο φόρο που πληρώνουμε για τα. Ακίνητα που θα τον καταργούσε βέβαια ο Τσίπρα, αλλά δεν πρόλαβε να τον καταργήσει. Ο κ. Δαμντσότακη τον μείωσε ελαφρώ, αλλά υπάρχει ακόμα όλο αυτό επειδή ξεκίνησε για να μην αρρωστήσει παραπάνω ο Βενιζέλο. Η κ. Διαμαντοπούλου λοιπόν έλεγε αυτά τα πολύ ωραία για τον Βενιζέλο και θυμηθήκαμε και τον Βενιζέλο. Όταν ο κύριος Βενιζέλο έδινε τα πάντα ω άνθρωπο, ω πολιτικό τέλεχο, ο κ. Βενιζέλο πάλευε με κόστο την προσωπική του υγεία για να μείνει η χώρα στο ευρώ. Τι γίνεται, θα π <σ... σ>... Τι γίνεται θα ***σουμε, πού πάει το πράγμα, ώστε να μπορέσουμε να τους πούμε ναι, θα ***σουμε. Όλοι μαζί, ***μένοι, α... να ξεπεράσουμε οριστικά την κρίση, το αξίζει η χώρα μας, το αξίζει η ελληνική κοινωνία, το αξίζει κάθε ελληνική οικογένεια. Είμαστε συνεπείς, θα α... να... ***σουμε τον ελληνικό λαό. Αυτές είναι οι πολιτικές προτεραιότητε στη φάση που βρισκόμαστε. Ε, και στην άλλη φάση Μείναν οι προτεραιότητε, Μείναν ακριβώς οι ίδιες Έχει τηρηθεί όλο αυτό Είναι συνεπής να τους το αναγνωρίσουμε Πολύ καλά τα έλεγε ο κύριος Βενιζέλος Έκανε την ερώτηση, έδωσε και την απάντηση Και ο ελληνικός λαός ξεπέρασε την κρίση Όμως έτσι υπό το πλαίσιο και το καθεστώς Που πολύ ωραία το περιέγραψε Ο Ευάγγελος Βενιζέλος Στο ηνερό του Ευάγγελου Βενιζέλου έρχεται η απάντηση που είναι από το Μάκη Βορύδι και είναι Αυτοδυναμία τη Νέα Δημοκρατία. Όχι γιατί δεν. Για, για, yeah. αν, αν το αποτέλεσμα πω. ήταν αυτό, με ποιον θα συνομιλούσατε. Γιατί να το πω αλλιώ τώρα, αν, αν σε δύο χρόνια από τώρα, σε ένα μισό χρόνο από τώρα, yeah. αυτό το 30 που βλέπετε είναι 35, τι να σου απαντήσω, Θα πάμε να πάρουμε αυτοδυναμία. <Τι Τι Τι αρχίλη> έτσι, μπράβο, Τι γίνεται, θα κρίνουμε εμεί Μια τελευταία λέξη θα σας πω. Άντε, αγαμηθείτε. Έτσι, bravo, φλανιστό. Chega de dormir, é hora de acordar. Vou para a escola bíblica dominical. De manhã na Χαίρετε. Καλημέρα. Έτσι, bravo, φλανιστό. Και του χρόνου. Σχέδιο χρόνο και καλησπέρα και καλή και όλα αυτά τα πολύ ωραία 2 11 10 80 80 επικοινωνίας Είναι μέσα σας περιμένει για τις ευχές που ανταλλάσσουμε σήμερα Τα αφερή μοίρα έτσι μας έδωσε το έναυσμά Ο Μητυλινιός που έτσι απευθύνθηκε στη συγκέντρωση Και το πήγαμε παραπέρα, μπεκρυπάς θα λέγεται το, το, Η ιδέα του κ. Ανάκη, που θα πληρώνει του ταξιτζίτες Για να μεταφέρουν τους μεθυσμένου. Ε, μου το στέλνει εδώ ο Δημήτρης ο φίλος Ακροατής ε, το τηλέφωνο το είπαμε ο Δημήτρης Κύρκος φίλος Ακροατής και αυτός κάθε μέρα αναγκαστικά πληρώνεται αυτός σε σχέση με εσά. αυτός το κάνει για να παίρνει χρήματα ε, μάλλον παίρνει χρήματα μια που το κάνει αυτό είναι το σωστό ε, Ρυθμίζει τον ήχο θα πατήσει τώρα το κουμπί να φύγει ο πρώτος λαός πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε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 Μάλιστα, το θυμάμαι βέβαια. Με πού να εκπομπεί, δεν έκανες. Ναι, έκανα. Ε, δεν τη θυμάσαι. Όχι. Ε, τι θα σου κάνω, ίσα ίσα λού. Πάρε το φίμιο να στα πείττονται. το πω, να γενικά θες μείωσα. Ε, βράχι, τίγλωστε. Και τώρα εγώ από τι που έφτιαχνα σκουλαρίκια, γιατί θα κάνω, ρε τώρα, Σταυρού και Παναγίε. Την Παναγία δεν θα τη φτιάχνει. Την Παναγία. Παναγία δεν θα τη ξαναγίσει. Την Παναγία. Ναι. καλά αυτό, ξεφεύγει, ρε φτιάβέλιο. Καλή αυτή είναι αλλού, δεν έχει σχέση. Που μιλάτε. Ποιο είναι αυτή, ακούτε καλέ. Ναι. ναι γεια σα. Γιά σα. Ακούτε. Ναι, εγώ σα ακούω. Και εσεί με ακούτε. Ναι, λοιπόν, άκουσα να δείτε ένα αφερτώ στην ευσυχία του άδειμη. Αναφερθείτε. Τον άδειο τον αγαπάω, είτε του αρέσει είτε όχι. Είναι πάρα πολύ ευαίσπιτο. Είναι τόσο ευέστε που υπάρχει 200 κιλά. Ε, γιατί τα παίρνει και μέσα. Ανθρωπή... Του, δηλαδή εσωτερική το συνέχιστη μαχώρια. Αυτοίσιο το έχει πάει. Ναι, πάσα φαρμακεία του οποίου πριν τέσσερι μήνε και βρήκε του ανθρώπου απέξω γιατί θα του κιράσει καφέ και του σχέδιε θα του δίνεται αυτά. Στο φαρμακείο τη γειτονιά του. Ωραίο. Άλλο αυτό. Ωραία καλύδια. ιδέα ήταν. Δεν θα το κάνει, δεν έχει σημασία. Όποιο δεν... πίστεψε ότι θα το κάνει είναι το πρόβλημα. Όχι μόνο δεν το έκανε. Δεν θα και το έκανε και... έτσι κι αλλιώ. Αν... Αν... Αν τον πίστεψε αυτό εκεί με τον καφέ που του δώσε, κακό του κεφαλίου του. Δεν τον πίστεψε κανένα, ποιο τον πίστεψε. Αλλά εδώ σου λέω το ελληνικό. Μα δεν το έπαιρνε να τον πιστέψουν, το, το έπαιρνε για την κάμερα. Κιέστηκε. Όχι μόνο που δεν το έκανε, αλλά και τι τρίμηνε. Δεν θα το έκανε. Τι έκανε δίμηνε. Πηγαίναμε τέσσερι φορέ το χρόνο, πάμε έξι φορέ το χρόνο και και περιμένουμε να τα Κοινωνικοποιήσει και δωρεάν καφεδάκι απ' έξω. Εν παραπονιέσαι τώρα. Λέβαια. Όχι, κάτσε πέντε μυζεριά. Εκεί βλέπει τον κόσμο, μιλάς με του άλλου, Γαμασταυρίστε παρέα. Αντάλαβες. Περνάει ημέρα, μέρα. Τέλο πάντων, Το δεν τα εκτιμάτε. Τον εκτιμάμε ιδιαίτερο και θα τον αποδείξουμε στι εκλογέ. Άντε να σε δω. Είδα, ακούν, λοιπόν, έκανα παρέα τον Άδωνη και είδα τι συμπαθητικός άνθρωπο είναι. Είμαι ένα άνθρωπο κοινωνικά ευαίσθητο. Βέβαια είχα κάτι μετού μετά όταν πήγα σπίτι, αλλά μπορεί να είμαι και έγκυο, δεν ξέρω. Μπορεί, παίζει. Παίζει, λε. Ναι, ναι. Πολύ γλυκό άνθρωπο, ψυχούλα μωρέ. Αν να... κάτι Αν κάτι είναι, ναι, πιστεύω, είναι ψυχούλα. Πιο... Αλλά το ψυχούλα πέισε, πέισε, πέισε, πάει πέισε, πέισε, ψυχούλα. Αυτό, ψυχούλα. Δεν μου λε. Σου ψυχούλα τον σκέφτεσαι. Τι να ψηφίσουν αυτό το Σύχαμα. Όχι, ποιο θα το ψήφισε, δηλαδή. Εσύ τι περίμενε, Ότι ποιο. Έλα, ναι. Έλα, σε παρακαλώ. Κάτι χρυστιάτο, τα λιμπάνικα, τη νούμερα, σαν αυτή που βάζονται στη διαφήμιση εκεί για την προσευχή και αυτά. Δεν <laughs> την ψηφίζουν. Α τα αποστολίμα, απογοήτευση. Το πιστεύει ότι ο Θεό θεραπεύει από καταράκτη στα μάτια. Θα προσευχηθούμε για σένα. <χει>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 Μπάρμπα στα Ιταλικά σημαίνει Μούση. Γιάννη στα Ιταλικά σημαίνει Γιάννη. Μουσάτε, Γιάννη μου, μη μα κουλά, Μούσια. Για πάτε να δει τι σημαίνει μπάρμπα τζιάνι όμω. Όλο μαζί. Mm -hmm. Για βάλετε, δεν θέλω να κάνω τώρα εγώ flex. Αλλά αυτό είναι τώρα. Κουκουβάγια στα Ιταλικά. Mm -hmm. Τα έχω πει κουκβάγια χειρώνα mm -hmm. Και εκεί θα καταλάβει mm -hmm. όλη η σοφία μου από πού πηγάζει. Βεβαίω. Κουκουβάγια, σοφό, mm -hmm. σοφία. Α, σοφία με λένε. Το βρήκα. Λοιπόν, τα λέμε το Σεπτέμβρη που γιορτάζω. 17 πόσο είναι. Γεια. Στο τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά! Κάποιοι στιχοι σχετικά με την πρωτομαγιά. Τα κόκαλα θα σπάσουν σαν καλοκαιρινά καλάμια και ο Μαγνήτης θα γίνει πίσα έκλασα από τον πολύ πόνο. Θα λήσουμε άντε, Έτσι, Λάξι, μπράβο, και Καλημέρα και χρόνο. σου! Οι καλλινότε που λέγαμε νωρίτερα, επειδή πολλέ ευχέ δίνονται και καλημεριστήκαμε, καλλιεχτηκαμε. Είπαμε και την καλή χρονιά σου πούμε και το καλλινόσε, για να πιάσει να έρθει να δέσει όλο. Αυτό. Στο εξωτερικό πάμε πάρα πολύ καλά Η εικόνα της χώρας έξω είναι άριστη Ένα η Liberation έγραφε προχτές Με αφορμή την ομάδα αλήθειας και κάτι τριγωνικές Τετράγωνες και οκτάγωνες σχέσεις που υπάρχουν Μεταξύ πολιτικής επιχειρήσεων, υπαλλήλων, κόμματος Και διάφορα άλλα τέτοια, πολύ όμορφα Πολύ ανθυρά και πολύ ε, Έγραψε για την Ελλάδα, έκανε αφιέρωμα Προφανώς τιμητικό για τη χώρα μας Η Γαλλική Εφημερίδα μιλά για ένα οικονομικοπολιτικό σκάνδαλο το οποίο κλονίζει το κόμμα εξουσία στην Ελλάδα. Τη τον... Λιμπερασιόν, το βλέπουμε και εδώ. Ακριβώ mm -hmm. με τον υπέρτιτλο, μάλιστα, Διαφθορά. Επικαλούμενη η εφημερίδα, το έγκυρο και έγκριτο ρεπορτάζ in.gr τονίζει πω η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει σοβαρέ κατηγορίε για μυστική χρηματοδότηση τη Νέα Δημοκρατία από ιδιωτική εταιρεία με στενού δεσμού με το περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Σημειώνει, μάλιστα, η και αυτό έχει ενδιαφέρον, ότι στα μέσα Απριλίου εν του Ορθόδοξου Πάσχα η είδηση ήταν κάπως συγκεκριμένη, αλλά τώρα οι αποκαλύψει πολλαπλασιάζονται και εξηγεί ότι ο λαβύρινθος, φράση που χρησιμοποιείται σε άρθρο του in.gr, όπου μιλά για ένα λαβύρινθο βρώμικου χρήματος συνδέει το κυβερνών κόμμα της Νέα Δημοκρατίας δύο εταιρείες, συγκεκριμένα την V&O και την Blue Skies, καθώς και μέσα ενημέρωση, αλλά και κοινωνικά δίκτυα. Ε, δεν ήταν στη λίστα πέτσα η Λιμπερασιόν, ήταν σε άλλη χώρα και γι' αυτό βγαίνει και διαμαρτύρεται τώρα και γράφει αυτά που γράφει και εκθέτει τη χώρα μας γιατί δεν συμβαίνουν όλα αυτά, δεν υπάρχει καμία σχέση έτσι όπως την περιγράφει η Λιμπερασιόν, βάζει και το διαφθορά από πάνω άλλωστε δεν υπάρχει και σχέση της Νέας Δημοκρατίας με την ομάδα αλήθεια. Μεγάλη ιδεολογική μάχη την οποία υποτίθεται ότι δίνεται και να μας επιβραβεύετε γι' αυτό. Να λέτε πώς το κάνατε στην Νέα Δημοκρατία και φτιάξατε μια τόσο επιτυχημένη ιστοσελίδα που καταφέρει να κάνει τόσα εκατομμύρια προβολές κάθε μέρα και να ασχολείται όλη η Ελλάδα με αυτά που ανεβάζει η ομάδα αλήθειας. Είναι πηγή επιτυχίας η ομάδα αλήθειας και όχι ζημίας. Πολύ καλά τα λέει εδώ και από τη Βουλή ο Άδωνη Γεωργιάδη, ο ευαίσθητο, ο ευαισθητούλη Άδωνη Γεωργιάδη για την ομάδα Αλήθεια. Τώρα, αλήθειε πληθυντικό από τον λαό. Έλα, Πεστόλη, καλή καληβδομάδα. Καλημέρα, το ξέρω, ναι. Εσύ, Εσύ αξιχθείς, είναι. Ποιος? <Το> Έλα, <Το> έχει βάλει <Το> dial-up. Μιλάνε στην κρεβατοκάμαρα από το τηλέφωνο και δεν ακούγε καλά, κάτε κάτι. Ακού τώρα. Πήγε τι έκανε. Ακού. Τι πίνει και δεν μα δίνει ο χειρανάκι. Τι σημασία έχει αυτό που δεν μα δίνει από πιάτο που δεν τρώσει, τι σε τώρα. Να μεταφέρουμε του μεθυσμένου δωρεάν. Αυτό. Να βρούμε έναν τρόπο το ταξί να είναι πολύ πιο φθηνό Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ώστε νέα παιδιά συμπολίτε μα οι οποίοι θέλουν να βγουν να είναι με την παρένταση να διασκεδάσουν, αντί να παίρνουν το αυτοκίνητό του να παίρνουν το ταξί. Όχι δωρεάν για εσά, δωρεάν για του μεθυσμένου. Ναι, και ποιο θα μα πληρώνει. Ε, κράτο να είσυχο. Σε δύο χρόνια θα παίρνει τα λεφτά σου, θα κάνει την κούρ <σίλω> Να είσαι, είσαι, είσαι ήσυχος. Μη γαμμάτε κύριε, μη γαμμάτε. Η προσευχή μου έπιασε. Ζαγωνέος, εσύ. Όχι, Ζαγωνέος. Νο... Προσευχή. Προσευχή.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 Ναι, καλημέρα σας χαρούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, παίζει τώρα ότι η μοναδική. Τι παίζει τώρα, τι να παίζει τώρα. Τι, στα Τι παίζει τα... τώρα, τι να παίζει τώρα. Τι παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα. Ψάχνω ένα ειδάλμα της προγωπής. Λένε ότι δεν... Λένε είναι οι ψυχές. Δεν βλαβαίνει να... Προσευχηθούν ούτε στο άθος ούτε στο θιβέτ ούτε ο όρος, ούτε στο θιβέτ τώρα δεν ξέρω αν είναι επειδή γεράσανε οι μοναχοί <soverötzlich> αλλά λένε ότι ο μοναχός <confirma> ο μοναχιστής ο μοναχός <mindkeep modeling> <Already esta>? <slammer> <urarept> 18 όρεστω το... από παλιά μου λέγανε μικρός να παρεφτώ Είσαι ένα μοναστήρι να πάω να κλειστό. Από παλιά μου λέγανε ή μικρό να πατρεφτώ. Είσαι ένα μοναστήρι να πάω να κλειστώ <Τι> Χρειάζονται 24 ώρε Αφού όπω διαπιστώσα δεν είμαι άντρα 6. Θα γίνω μοναχώ, 226. Τα νιάτα μου θα κλένε οι τα οι ή και οι λιωμένε! Κυλάει ο χωρόνο λένε γρήγορα. Αυτό λέγεται διαστολή το χρόνο. Είτε μα γεμίσανε με βαριώ. Η κυρία Τεγιόντζο είπε και του χρόνου. Θα γνώρισε πω δεν τελειώσαμε φέτο. Ή κινείται η χώρο σε περισσότερα βαριόνια. Βαριόνια, τώρα θα βρω τραγούδι με βαριόνια. Έλασε, παρακαλώ, έλασε. Και χίλια πιάτα. Να σου πιλούν τα γέρια, και εγώ να σα αγαδώ. Και εγώ να σα αγαδώ. Δεν πρόλαβα να κάνω... Πες και το υπόλοιπο. Χωριώνει και τα χωριά. Ο Μετσοτάκης τη Μεγάλη Εβδομάδα τα τελείωσε. Ούτε κανονική μπανανία δεν είναι Ελλάδα. Εγώ είμαι κάτω από... Μπανανία δηλαδή. με λαχτάρα. Να σε Μπανανία δηλαδή. δυστυχώς. Να σε Δεν το σπουλάνε έτσι. Τα είπα τώρα, Φιλώσεις. τα είπα όλα. Φίλαμε τώρα. Φίλαμε τώρα. Musical. Έκανε τη συνομιλία musical. Δεν κατάλαβα θέλαμε να... τι θέλαμε, τι ήθελε να μας πει ο Μαρκόνης και το γύρισε στο τραγούδι. Βέβαια, ακούσαμε πολλά τραγούδια όλο μαζί και τα τέριαξε με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Ακόμα από την αρχή ένα ξενικό άσμα που έχει κάτι κοκκόρια μέσα, κάτι κότε. Κοκοράκι όμω, κοκοράκι το συγκεκριμένο δεν έχει. Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι Θα σου αγοράσω ένα μητσοτάκι Το μητσοτάκι κι, κι, κι, κι Να σε ξυπνάει κάθε πρωί yeah. Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι Θα σου αγοράσω μια κοτούλα Η κοτούλα κοκοκό Το μητσοτάκι Κι-κυρι-κικί κι, κι. Rejmis Melik, i uli mi chodzi o to, że nie wiem, że nie wiem, że gatula wiem, że nie wiem, i nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, Σε μένα να με χύσσω, Εδώ πάλι το Χάρι από με δουλειά του Σαβόπουλου. Νομίζω απ' το ζήτο το ελληνικό τραγούδι ήταν εκπομπή και μετά έγινε και δίσκος, CD Ε, διπλό και μέσα εκεί ε, και ο Χαρικλής Είχε μια συμμετοχή και εδώ στο συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο κρατάει πολλή ώρα, γιατί γίνονται πολλές αγορές Δεν είναι μόνο το κοκοράκι που εμεί το κάνουμε μτσοτάκι από τη φωνή του Αδόνιδο. Είναι και άλλα ζωάκια, γουρουνάκια. πέσανε διάφορα μέσα. Το κόψαμε λίγο για να έρθει να κολλήσει με τα κοκόρια τη αρχή και τι κότε. Κάπω έτσι, με πτηνά και με πουλερικά, φτάσαμε στο τέλο και για σήμερα. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού τώρα, θα ξεκινήσει σε λίγο, αμέσω μετά διαφημίσεις. Στη συνέχεια με τον Γιώργο Πιέρο, εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε ε, αύριο. Γεια σας. Τι Παραπολιτικά ναι, ναι. Ο κύριο Αποστολή ναι, ναι. Χριστός Ανέστη έστει κύριε Αποστόλη Αληθώ Ο κύριο Να είστε καλά Έχετε θέμα τάκι σήμερα Είναι το Αγίου Εφραίμ κάτι σα καίει Ναι, ναι, έχουμε μια κάψα τοπικό Θέλετε να μα βάλετε νεράκι λίγο να τη σβήσετε Να πάτε μια βολτίτσα από τον Αγίου Εφραίμ Να δείτε πόσο λαό υπάρχει εκεί Πού είναι, υπό... στη νέα μάκρη, πού είναι αυτό Είδατε πως τα ξέρετε, τα ξέρετε πολύ καλά κύριε Αποστολή Ποια είναι η κίνηση αυτό το καλοκαίρι Άκουσα κάτι όμορφο χτε να πούμε Ένα Ζαϊερέα να πούμε το 40 57, με τα παλικάρια που υποστηρίζουν την εργατική τάξη να μπορούμε να τον σταυρώσανε για να αισθανθεί ότι αισθάνεται και ο Κύριος. Τι λες, τον με συγκλονίζεις. Αυτό εντάξει, το περίπτωσε. Συγκλονιστικά συγκλονίστηκα. <συγκλονίστηκα> Είναι εσυριάκα σα λέω. Ναι, ναι και μου λεψε. Σε αμοιβό μου. Θα σου πω ρε, μαλάκα, έντομε πάλι βγαίνουνε, με βρίζουν, με κάνουνε, με δείχνουνε. Τι θέσατε τα... Πα... μαλάκα 3 εκατομμύρια τα μονό... Πανα, δεν υπήρχε καρέξα που πενά, τίποτα, όλα τα μίζερα τα κομμούνια, τα φλιβερά, Δεν έχουμε λεπτά, δεν έχουμε λεπτά και έξω σε κάθε έξοδο. Και δεν τίποτα, όλα τα Ρεφτά ο κόσμος με το μητσοτάκι, τι τα ψάχνεις τώρα! Φυσικά <Πιχεκά>, μπρομπ! Έλα τώρα <Πιλίδι> και γκρινιάζουνε οι Μύρλες, ας τίρμα πια. Ούτε οι μισοί που ήταν εδώ μεταφράζουν να χάνονται. Να σου πω τα πληβερά κομμούνια, όλα αυτά που βγαίνουν. Γιατί θεωρούν ότι έχουν το το λέει ότι τα 300 ημαλάκια έχουν Γιατί θεωρείτε βρε μαλάκια, βρε πληβερά από μινάρια του Στάλιν 200 χρόνια πριν. Γιατί θεωρείτε ότι έχετε το Αυτό αν μπορούσε να να μου εξηγήσει. Τίποτα δεν δέχεται ο κόσμο εξηγεί σε βρεμαλά και, και πώ θεωρείτε αυτό να μου ένα λιβερό, Γιατί δεν και το αν σε να Δεν θα βγαίνατε, πρε, αλά, και... Ε, πες, τότε, γιατί βγαίνει ο Μητσοτάκης, επειδή είναι σωστό, <συμπή> όχι επειδή έχει διορίσει όλου του δικού από, από εκεί και την κοινή γνώμη με τα φράκα που του <συμπή> <με> τριγωνικέ <συναλλαγές συμπή> και <συμπή> Όταν τα προηγούμενα πενήντα χρόνια όλες οι κυβερνήσεις που βγήκαν δεν βάλανε τους δικούς τους τα πουθανάκια, ενώ τα κομμούνια να πούμε και αυτό δεν χτυπιώδευε με όλα τα κομμούνια. Άσε τώρα τα θλιβερά κομμούνια, σε παρακαλώ. Λοιπόν, π... έλα για τώρα, φτάνει, αν δεν σου κουράστηκα. Αν δεν αμίξω, είναι σήμερα μεγάλης Το είπα Παραδείγματο. Λά. Έλα, μου να μένει Να μην με λε έτσι πρώτον. Δεύτερον, να μου πει χρόνια πολλά. Πώς σε λένε, Εφρέμ. Α, Ειρήνη. Ωh. Oh. Δεν oh. είχα σκοπό να σε βάλω. Χρόνια πολλά. Να στον Ακροατή που είπε στην Ειρήνη γιατί δεν τη κάθεσαι. Και λέω, Άντε τελικά. Άντε, άμα γίνει σωστή προπαγάνδα είτε σιγά σιγά δεν ξέρει. Ποιο ήταν να κάνει φίλο σου, εσύ, εσύ τον έβαλε. Θα γίνει απέτηση του κοινού στο τέλο να κάνουμε εμεί οι δύο σεξ. Δεν θα μπορεί να το αποφύγει. Απαπαπα. Ah, στο 5. προκρούστη την κλήρη θα με βάλουνε για να είμαι δεμένος πάνω κάτω. Σήμερα που έχω γιορτή, σήμερα. Σήμερα, σήμερα θα γίνει. Σήμερα αρχίζει η χιόνα στη βάδα. Λοιπόν, μωρό μου να σου πω και κάτι άλλο, γιατί δεν έχω και πολύ όρεξη για μπλα μπλα. Μπα, έχει όρεξη μόνο για πράξεις. Εντάξει, το ότι με καβλώνει είναι γνωστό, τέλο πάντων. Θέλω Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρωθυπουργό και κυβέρνηση μαζί τη στο ΚΚ. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Αλλά ο κουτσουμπούλου δεν είναι και αυτό. Κάπου κοντά Ωραίο της. και πολύ πιθανό σενάριο. Όχι, μπράβο, όπω σκεφτείτε. Με το κίνημα δίθεν τη αγάπη έχει και η κοροϊδία τα όρια τη. Δεν είναι επιστημονική η φαντασία. Φαντασίας φαντασίας. Ουριάς, δεν είσαι μόνο όργιο, τα άλλα είστε και στη φαντασία. Είναι επιστημονική φαντασία. Δεν είναι επιστημονική. Ε, θα ήταν τέλεια όμω. Αν ήταν κάτι, τέλεια θα ήταν, ναι. Τόση ψυχεδέλεια. Αυτό. σω όταν θα γίνει αυτό, εμεί θα είμαστε ζευγάρι. Κι εγώ αυτό είναι, πιστεύω. Είναι, είναι εγώ, εγώ το έχω σίγουρο. σίγουρο. Όταν θα γίνει αυτό, θα είμαστε ζευγάρι. Γελάει ο κόσμο. Όλο. Δρέβουλε, σήμερα ξέρει τι θέλω που έχω γιορτή. Τι. Να με πάρει τηλέφωνο μετά. Σε πήρα. Χρόνια πολλά. Το είπαμε. Να με πάρει μετά έστω και με απόκρυψη έτσι για να καβλώ. Να τα. Μόνομα <σχυλί> <λιξαναμένη. σχυλί> Πρέπει να σου πάρω το μαστουμπέιτορ αυτό <σχυλί> που, <σχυλί> που <σχυλί> έχω δει στο τεμού. <σχυλί> Δεν είναι τεμάραιτσι. Να μου βρει άλλο. Θα σου βρω το μαστουμπέιτορ. Έχει το τεμού. Κάτι ωραία έτσι. Τέλο πάντων, άστρο. Έλα, Αύριο θα είστε εδώ στι μία ώρα.